Έτσι μπορώ πια να δηλώνω υπερήφανο ω Έλληνα. Υπερήφανο ωστόσο δηλώνω και ω θεό. Υπερήφανο ωστόσο δηλώνω και ως θεό. Ε, φτηνό. Φτηνό και όχι και τόσο καλό δηλαδή, αλλά θέλαμε να κάνουμε αυτό το τη πρώτη δημοτικού τη δυαουλιά. Που από τη λέξη Ευρωπαίος βγάζουμε το ευρώ. Γιατί είπε, δηλώνει περήφανο ω Έλληνα και ω Ευρωπαίο. Και κάνουμε αυτό το πολύ πρωτότυπο, λαϊκότατο, με την κακή έννοια αστείο. έπρεπε να το κάνουμε. Μας έβαλε εκεί. Πρόκληση είναι αυτό για το μοντάζ. Γιατί βγάζει τι δύο συλλαβέ. Και μένει αυτό, αφού τελειώσαμε με αυτή μα την υπαρξιακή παιδική ανησυχία. Θα πάμε τώρα στα υπόλοιπα που δεν έχουν μοντάζ. Είναι καθαρά, κανονικά, έτσι όπω υπόθηκαν. Θυμόμαστε τον Άδωνη προχτέ στη συνέντευξη που έδωσε το Δημήτρη Τάικ το βράδυ να λέει. και να ζητάει συγγνώμη για τη σκευωρία. Επειδή η σκευωρία, σύμφωνα με το δικαστικό βούλευμα δεν υπάρχει, ανεξαρτήτως αν έχει γίνει, δεν υπάρχει σύμφωνα με το δικαστικό βούλευμα. Η σκευωρία που έστησε, έστησε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά των υπουργών για το θέμα της Νοβάρτης ω απάντηση στο σκάνδαλο Νοβάρτης κτλ, κτλ. Τον θυμόμαστε όλοι τον Άδων Γεωργιάδη να λέει στο Δημητριτάκι «Ζητάω συγγνώμη». Κακώς θυμόμαστε. Δύο φορέ, μία χτε βράδυ που έδωσε συνέντευξη στην Γιάμαλη ο Άδωνη Γεωργιάδη και μία σήμερα από το πρωί στον Κοταρίδη στην ΕΡΤ, είπε ότι δεν έχει πει ποτέ και δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη. Καταρχά, σήμερα έκλειτο διαβάζω σε κάποιο πρωτοσέλιδο και σε κάποιε άλλε εφημερίδε του ΙΕ ότι εγώ ζήτησα συγγνώμη, λέει, από όλου του ανθρώπου. Ούτε ζήτησα συγγνώμη, ούτε πρόκειται να ζητήσω ποτέ συγγνώμη, ούτε θα μπορούσα να ζητήσω ποτέ συγγνώμη. Δημοκρατή. Λοιπόν, συγγνώμη από αυτού που πήγα να με κλείσουν με ψέματα στη φυλακή δεν μπορεί να ζητήσω ποτέ. Στον Κωταρίδη, σήμερα το πρωί είδα από αυτά στην ΕΡΤ. Τι είπε χθε βράδυ στη Γκάμαλη. Η υπόθεση τη καιφορία. Την οποία εγώ εξακολουθώ να πιστεύω προφανώ. Γιατί λέτε κάπου μου ζήτησα συγγνώμη. Δεν έχω δει ποτέ συγγνώμη για τη καιφορία. Εγώ το δεν είπα ότι ζητήσατε συγγνώμη. Είδα μια κρόση που το σέλνει το κόντρο που διαφήμιση. Ε, δεν το γράφω. Το εγώ. μόνο που είπα στην ερώτηση του κ. Δημήτρη Τάκη. Δηλαδή σήμερα υπάρχει η καιφορία. εφόσον αποφάσει το ανώτοτο δικαστήριο έτσι. Εγώ πλέον δεν μπορώ να μιλάω για τη σκευφορία Γιατί λέτε κάπου ζήτησα συγγνώμη Δεν έχω τις ποτέ συγγνώμη για τη σκευφορία Μα είναι δυνατόν Αν είχε ζητήσει συγγνώμη δεν θα το ξέραμε Δεν θα το παραδεχόταν ε, τι είναι κανένα καραγκιόζη. Να λέει τη μία μέρα ζητάω συγγνώμη και την άλλη δεν ζητάω συγγνώμη Να ακούσουμε τώρα πώ δεν ζήτησε συγγνώμη Στη συνέντευξη που έδωσε προχτέ το βράδυ στο Δημήτρη Πτάκη. Άρα, αφού λέτε ότι σέβεστε την ναι. απόφαση τη δικαιοσύνη, θα πρέπει να ζητήσετε στη γνώμη για τα περισκευωρία. Όσπω συσκευωρία, από ασφαλώ. Γιατί λέτε κάπου εγώ ζήτησα συγγνώμη, δεν έχω ζητήσει ποτέ συγγνώμη για τη συσκευωρία. Θα πρέπει να ζητήσετε στη γνώμη για τα περισκευωρία. Όσπω συσκευωρία, από ασφαλώ. Ούτε ζήτησα γνώμη, ούτε πρόκειτο να ζητήσω ποτέ συγγνώμη, ούτε θα μπορούσα να ζητήσω ποτέ συγγνώμη. Κομμέντι 4, μη λαμπάτζι, περικ ή κορονολαιόρε θα του λιώσω. Γιώργου Αυτιά θα τους λιώσουν. Θα πρέπει να ζητήσετε στη γνώμη για τα περισκευωρία. Ως προς τη συγκευωρία, από ασφαλώς. Εδώ ακούσαμε να μην ζητάει συγνώμη από όλους αυτούς που τους κατηγορούσε ως συμμετέχοντες στην συγκευωρία. Αλλά τελικά δεν ζήτησε συγνώμη, αλλά τελικά τη ζήτησε. Και το είπε και κάνα δύο φορές, εκεί που διαχώρησε ένας προς τους δημοσιογράφους. Δεν ακούμε όλο το απόσπασμα, δεν έχει σημασία, αλλά εδώ ακούσαμε κανονικά να ζητάει συγγνώμη. Ενώ χτε και σήμερα το πρωί που άλλαξε κάτι, δεν ξέρω τι, στο μυαλό του ή οπουδήποτε, εν ώψη και τη συζήτηση που γίνεται τώρα στη Βουλή, έχει ανέβει ο Τσίπρα στο βήμα. Πριν ήταν ο Κυριάκο Μητσοτάκη, θα ακούσουμε κάτι αποσπάσματα για το δίκιο του εργάτη, γιατί τέτοια έλεγε πριν ο Πρωθυπουργό μα, ο λαϊκό ηγέτη. Αυτά λοιπόν με τι συγγνώμε και την ευκολία που έχουν οι πολιτικοί. Εδώ, μια κατηγορία μόνο στην Άδωνη, να κάνουν το άσπρο μαύρο και να σε βγάζουν και τρελό εσένα, που έχει ακούσει και υπάρχει και το βίντεο, υπάρχει και το ηχητικό. Τίποτα, δεν μα άνεσε τίποτα. Συνεχίζουν κανονικά. Μιλάει ο Κυριάκο Μητσοτάξη χθε στο Ευρωκοινοβούλιο, σήμερα είναι στο δικό μα κοινοβούλιο. Μιλάει εκεί και κάνει κάτι σαρδάμ. Και γενικώ τα σαρδάμ δείχνουν έναν ψυχισμό ευάλωτο, έναν ίσω πανικό, μια ανησυχία. Δεν έκανε παλιά τέτοια, τώρα έκανε. Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να το λάβουν σοβαρά υψόψης τους. Πρέπει να σπάσουμε αυτή τη διασύνδεση μεταξύ των τιμών φυσικής αερίας και των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Ποιος αλήσια, ποιος αλήσια θα πίστευε πριν από κάποια χρόνια ότι η Ελλάδα θα εμφάνιζε σήμερα την τρίτη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Ποιο αλήσια... Αλύσια, αλύσια που τα λέμε τώρα είναι ο Αλυσινό Κυριάκο Το ποιο Αλύσια λοιπόν είναι και τραγούδι. Ποιο, Αλύσια, είμαι εγώ και που πάω. Ποιος, ποιος. Με ποιο, Ποιο, Με χιλεστιό, εικόνε στο μυαλό. Προβολή με στραβώνουν και πάω. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα, χωρί εμένα. Εγώ να τη και το αίμα σου, φιλώ mm -hmm. Που πα, καλικάρι, φίλε. Που πά, την τσάπα. Οι μπαμπάνε και οι σκλάβε σου ουρλιάζουν στο βωμό. <κυρίζει> ουρλιάζουν τα πλήθη, καμπάνες σιγούν. Είναι καμπανελιό. Και ο ύμνο σου. Φαντάζει το ναό. Ποιο, Αλήθεια Με εγώ και μου πάω. Ποιο, με χυρεστιό, εικόνε στο μυαλό. Ποιο, Προβολή με στραβό! Βλέπω έτσι στραβούλια και μου και γιατί ψυχή και πάω! Και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Η Νέα Δημοκρατία θα υπηρετεί πάντα τα αλυσινά συμφέροντα του έθνους... Εδώ να πω άλλη ομιλία, παλιότερη. Γενικώ έχει ένα θέμα με τη λέξη αλήθεια και με την έννοια δεν ξέρω. Δεν μπορεί να την πει και σωστά. Βάζει ένα σίγμα εκεί και το κάνει αλήθεια. Το κάνει πιο έτσι, κοσμοπολίτικο. Δεν ήταν και ρόλο στη δυναστεία. Υπήρχε καμιά αλήθεια ή σε κάποιο σύρραγγα από αυτά, περιπτώσει, μια αλήθεια υπήρχε. Υπάρχει ένα μπέρδεμα μεταξύ αλήθεια και αλήθεια. Το δεχόμαστε όπω είναι, δύο-τρει φορέ το έχει πει. Το έχει κάνει ο Σαρδάμ, το κάνει συνέχεια. Όταν πρόκειται να πει αυτή τη λέξη υπάρχει ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα, γι' αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι και δεν έχουμε κανένα απολύτω. δεν έχουμε να πούμε τίποτα, να προσθέσουμε τίποτα γύρω από αυτά. Και δεν είναι μόνο η ελευθερία του τύπου που είναι μια γενική έννοια. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο αισθάνεται την ανάγκη άλλη μια φορά να το εξειδικεύσει, να μιλήσει και για πλουραλισμό. Σύμφωνα με το δίκτυο ελευθερία του τύπου του 2022 από του Ρεπόρτερ Χωρί Σύνορα, η χώρα μα έχει βρεθεί κάτω ένα χρόνο 38 θέσει. από τη θέση 70 στην 108. Ε, ποιο το σχόλιο της κυβέρνησης, πώς συμβαδίζει αυτή η θέση με την οικονομία φιλελεύθερης κυβέρνησης. Κοιτάξτε, η ελευθερία του τύπου στην χώρα μας κατοχυρώνεται πλήρως συνταγματικά και προστατεύεται από τα διτελμένα όργανα της ελληνικής πολιτείας. Μπράβο! Ε, νομίζω ότι οποιοδήποτε ζήσει με ελάχιστε μέρες στην Ελλάδα αντιλαμβάνεται ότι προφανώς και δεν υπάρχει ζήτημα ελευθερία ή ποιότητα του τύπου. Πλουραλισμό, πολυφωνία, πλουραλισμό, πολυφωνία, πλουραλισμό, πολυφωνία είναι πασιφανής και εύκολα να τη συνειδητοποιήσει και να τη δει κανεί. Κανεί, κανεί. Κανεί. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ουδής ε, μπορεί να ισχυριστεί, ότι στη χώρα δεν υπάρχει πολυφωνία, πτουραλισμός, ελευθερία, η Ελλάδα είναι <coughs> ένα κράτος δικαίου. <coughs> πνίγει και λογικό, λογικότατο. Η Ελλάδα είναι ένα κράτο δικαίου, αυτό το ξέρουμε όλοι. Δεν υπάρχει μισό να το αμφισβητεί. Χτε βράδυ μπούκαραν πάλι στα Εξάρχεια μετά από συγκέντρωση που έγινε και συλλαμβάνανε του θαμώνες ένα μπαρ, τον μπαρμαν, τον ιδιοκτήτη. Έτσι, χωρί λόγο, μπήκαν μέσα στο μπαρ και του συνέλαβαν επειδή ακριβώ έχουμε κράτο δικαίου. Φανταστείτε να μην είχαμε και κράτο δικαίου. Και κυρίω έχουμε ελευθερία του τύπου, ναι. Και το πιο σημαντικό, έχουμε πλουραλισμό, έχουμε διαφορετικές φωνές, έχουμε έλεγχο της εξουσίας. Η τέταρτη εξουσία που είναι η δημοσιογραφία ελέγχει την πρώτη εξουσία. Θα πάρουμε ένα μικρό παράδειγμα πλουραλισμού και ελέγχου. Είναι ο μου, κυβερνητικό εκπρόσωπος, καλεσμένος του οικονόμου δημοσιογράφου στο Sky και μιλάνε για τις φωτιές του Σαββατοκύριακου. Κάνει την τοποθέτηση ο μου δημοσιογράφ Θετικότατη για την κυβέρνηση, πετάει και μια ερώτηση μετά στον οικό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Που τι να πει και αυτό, ο Φτάχη πιο δημοσιογράφο πριν, ε, είπε ότι είναι καλά τα κάναμε. Και να μα πει μια κουβέντα και ο κύριο Οικονόμου για αυτά τα θέματα. Φαίνεται ότι μέχρι τώρα, κύριε Υπουργέ, φαίνεται να πηγαίνουμε καλύτερα. Όσο μπορεί να το πει κανεί αυτό, φυσικά. Θέλω να πω ότι η διαχείριση των καταστάσεων που έχουμε μέχρι τώρα, αν όχι την πρώτη μέρα τουλάχιστον, τη δεύτερη είναι υπό έλεγχο. Γλιτώνουμε κατοικίες, γλιτώνουμε χωριά Γλιτώνουμε κόσμο που είναι το σπουδότερο από όλα Μέχρι τώρα μοιάζει, λέω, να πηγαίνουμε καλύτερα ε, Το βασικό και η προτεραιότητα Είναι την ώρα που ξεσπάει η πυρκαγιά Να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να περιοριστούν οι ζημιές Και να τεθεί σε έλεγχο το ταχύτερο δυνατό Είμαστε Πράγματι, καλύτερο οργανωμένοι φέτος Δείχνει ο σχεδιασμός μας να αποδίδει Αφού έκανε την αρχική τοποθέτηση ο Δημήτρη Οικονόμου, στο Γιάννη Οικονόμου, ότι πάνε καλύτερα, τη σβήνουμε τη δεύτερη μέρα τη φωτιά, δεν είναι όπω πέρυσι. Πάνε όλα καλά, του κάνει και μια ερώτηση μετά. Πάνε καλά, λέει, πάνε καλά τα πράγματα. Τι να πει. Αυτά που είπε ο οικονόμου Δημοσιογράφος είναι ανώτερα από αυτά και καλύτερα προ την κυβέρνηση από αυτά που είπε ο οικονόμου κυβερνητικός εκπρόσωπο. Που υποτίθεται ο δημοσιογράφο είναι εκεί για να ελέγξει. Όχι για να πει τι καλά που τα κάνατε, μπράβο, είναι για να ελέγξει, αλλά αυτό έχει ξεχαστεί τελείω. Δεν υπάρχει, ειδικά στα κανάλια, δεν υπάρχει έλεγχο, δεν υπάρχει ερώτηση που να στριμώχνει, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά που με κάποιο τρόπο παλιότερα και ω ξεκάρφωμα συνέβαιναν. Και γιατί γίνονται όλα αυτά, Όχι επειδή δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα, όπω έλεγαν και ευρωβουλευτές χτε τον Κυριακό Μητσοτάκη στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά επειδή ο ρημάδη ο αρχισυντάκτη κάνει κουμάτο. Θα να απαντήσω λίγο στον κύριο Ηλιόπουλο, ο οποίος είπε ότι υπάρχει ότι με ναι, αυτό, τύπου, μετά θα πάμε Ελάτε. Και έθεσε το ζήτημα ότι η ποιότητα τη ενημέρωση, ότι το κάθε κανάλι έπαιξε για ένα τραγουδιστή, πρώτο θέμα, το άλλο δεν έπαιξε το άλλο. Όλα αυτά που ο κ. Λιόπουλο είναι ζητήματα αρχισυντάκτου. Δεν ήξερα αν αυτό που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ ή να βάλει από έναν ΣΥΡΙΖΑ ή αρχισυντάκτη σε κάθε κανάλι. Το αν ένα κανάλι θέλει να βάλει πρώτα το γάμο ενό τραγουδιστή, γούστο του καπέλο του, όποιο θέλει το βλέπει με στο τραγούδι. Τώρα με πάτε στο επόμενο. Είναι ζητήματα αρχισυντάκτου. Είναι θέμα αρχισυντάκτου. Όλοι το ξέρουν αυτό. Δεν υπάρχει διοκτήτη στο κανάλι. Δεν υπάρχει διευθυντή. Ο αρχισυντάκτου κάνει ό,τι θέλει ακριβώ. Αυτό καθορίζει και βάζει το γάμο του τραγουδιστή και υποβάλλει τι ερωτήσει στον πολιτικό. Είναι θέμα αρχισυντάκτου. Πολύ σωστά τα λέει εδώ Άδων Γεωργιάδη. Έχουμε ελευθερία του τύπου. Έχουμε πλουραλισμό. Μαθαίνουμε για όλου του γάμου των τραγουδιστών. Οτιδήποτε κάνουν τραγουδιστέ. οτιδήποτε κάνουν οι ηθοποιοί, να φτερνιστούν, να κολλήσουν COVID, να ξεπεράσουν τον COVID, τα μαθαίνουμε όλα, γιατί υπάρχει πλουραλισμός και ο αρχισυντάκτου κάνει ακριβώς αυτά που ξέρει να κάνει, γιατί είναι λειτουργήμα όλο αυτό. Αυτά τα έλεγε χτες βράδυ στη Γιάμαλη, στο Κόντρα, και δίπλα ήταν και ο Ιλιόπουλος, ο οποίο ο Νάσο Ιλιόπουλος, τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο έκανε μια... δήλωση που πρέπει να την κρατήσουμε γιατί μπορεί να γίνουν και κυβέρνηση δεν τα ξέρει κανείς αυτά, οι κάλπες είναι γαστρομένες. Να τα βάλουμε σε μια σειρά λίγο γιατί υπάρχει ένα νέφο Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ελληνική ιστορία θα γαμίσουμε τους Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, θα γαμίσουμε του εργαζόμενου. Συγχωρέστε με, θα γαμίσουμε του εργαζόμενου. Διαφωνώ με τον Ηλαιόπουλο, δεν ισχύει το για πρώτη φορά. Έχει ξαναγίνει. Το κάνει κάθε κυβέρνηση και αυτή το ήταν κυβέρνηση και αυτή αν θα ξαναγίνει κυβέρνηση και η τωρινή κυβέρνηση και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη. Και, και, και. Κάθε κυβέρνηση κάνει αυτό ακριβώ που περιγράφει εδώ πολύ καλά, πολύ γραφειρά και πολύ καθαρά ο κύριο Ηλιόπουλο πριν λίγο στην, τώρα στο βήμα τη Βουλή. Είναι ο Αλέξη Τσίπρα. Έχει παρουσιαστεί όλο αυτό που γίνεται σήμερα στη Βουλή ω η έναρξη τη προεκλογικής περίοδου. Θα βγούνε τα σπαθιά, οι δύο ταλαντούχοι πολιτικοί ηγέτε. Γιατί δεν είναι τυχαίοι, θα διασταυρώσουν τα ξύφι του, γιατί έχουν και διαφορέ. Τεράστιε διαφορέ. Ιδεολογικέ, πολιτικέ, αισθητικέ. Οπότε θα γίνει μακελιό. Μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει. Ξεκινάνε πάντα έτσι στι πρωτολογίε, χαλαρά. Θα μιλήσουν και άλλοι αρχηγοί, και κατά τι 4-5 το απόγευμα προβλέπονται τα αίματα να τρέχουν από τι οθόνε μα στα σαλόνια. Αν την έχετε στο σαλόνι την τηλεόραση, όπου την έχετε, εν περιπτώσει. Γιατί θα γίνει άλληλο σκοτωμός. Ξεκινάει έτσι προεκλογική περίοδο. Πριν λίγη ώρα λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει πάνω στο βήμα και ανακοίνωσε την, το τέλος της εισφοράς αλληλεγγύης από 1 η Ιανουαρίου του 23. Ανακοίνωσε και κάτι άλλα μέτρα επειδή δεν πάμε σε εκλογές και εκεί ήθελε να το παίξει και φιλε... να το παίξει. Είναι φιλεργατικός, είναι ο πιο φιλεργατικός πρωθυπουργός που έχει περάσει οπότε όλο αυτό του βγήκε και προ τα έξω. Διασφαλίζοντας έτσι μία για πάντα... ότι ο εργαζόμενος δεν θα δουλεύει ούτε μία ώρα χωρίς να πληρωθεί για αυτήν. <κλή> όπως και ότι το σύνολο των πολιτών δεν θα καλείται πια να πληρώσει τα σπασμένα όσων επιτίδιων εισφοροδιαφεύγουν. Μιλάμε συνεπώς για μία ριζική μεταβολή που πράγματι κύριε Κουτσούμπα εδώ είναι ο νόμος του εργάτη. Όπως λέει και το σα σύνθημα. Πήρε το σύνθημα του κουκουέ, το έκανε πράξη για το κουκουέ μόνο λόγιο όπως όλοι ξέρουμε, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργό, με την κυβέρνησή του υλοποιεί αυτό ακριβώς. Το νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη, δεν βάλει το δίκαιο μέσα, είπε νόμος του εργάτη. Οκ, okay, από τη σύγχυση, από τη χαρά, από τη συγκίνηση που γίνεται επιτέλους ένας λαϊκός ηγέτης, ένας αριστερός ηγέτης, στο πάνθεον των αριστερών κομμ Είναι ο Φιντέλ Κάστρο, είναι ο Τζέκε Βάρα, εκεί και λίγο υπουργό, όχι πρωθυπουργό, όχι ηγέτη κράτου, και μπαίνει ο Κυριάκο Μιτσοτάκη αμέσω μετά. Αν δηλαδή θα φτιάξει ένα τείχο με κάδρα, του Κυριάκου Μιτσοτάκη το κάδρο μπαίνει κάπου εκεί ανάμεσα αύριο. Σήμερα έχουμε 6 Ιουλίου, αύριο θα έχουμε άρα 7 Ιουλίου. 7 Ιουλίου πριν τρία χρόνια βγάζαμε την... τον Κυριάκο Μιτσοτάκη, λαϊκό ηγέτη, επαναστάτη, πρωθυπουργό. Αύριο συμπληρώνονται τρία χρόνια ψεύδους και ψευδεστήσεων, φέρνοντας τη χώρα ένα βήμα πριν από τον κρεμό. Μουσική Αύριο συμπληρώνονται τρία χρόνια ψεύδους και ψευδεστήσεων, Εμείς έχουμε, τάλει ο άνθρωπος εδώ κανονικά στη βούλη το είπε και αυτό πριν λίγο Εμείς εδώ το γιορτάζουμε αυτό, την επέτειο δηλαδή τα τρίχρονα από προχθές από τη Δευτέρα Οπότε το σχετικό εισαγωγικό φιλεράκι Ιούλιος 2019-Ιούλιος 2022 Τρία χρόνια κυβέρνηση των Αρίστων Χρόνια μας πολλά, Χριστέ μου. Τρία χρόνια επιτυχίες. Τρία χρόνια αρίστων και τρία χρόνια σοβαρών ανθρώπων που είναι στο τιμόνι της χώρας. Δείγμα της σοβαρότητάς τους θα πάρουμε τώρα. Έχουμε ευτυχώς για μας σοβαρούς ανθρώπους στο τιμόνι της χώρας. Υπάρχουν σήμερα. Ασθενεί διασολημμένοι εκτό ΜΕΘ να υπάρχουν. Έχουμε ενδείξει ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτού του ασθενεί. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσεί, φέρτε την. Έχουμε ευτυχώ για μα σοβαρού ανθρώπου στο τιμόνι τη χώρα. Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 μονάδε εντατικής θεραπεία, αυτό θα σήμαινε κατά τη φυσιολογική το φορά των πραγμάτων ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Έχουμε ευτυχώ για μα σοβαρού ανθρώπου στο τιμόνι τη χώρα. Για... Τώρα. Τώρα, Σε ένα μήνα παιδεύουμε. η πανδημία θα έχει τελειώσει. Ο τουρισμό μα θα πάει καταπληκτικά. Έχουμε ευτυχώ για μα σοβαρού ανθρώπου στο τιμόνι τη χώρα. Μαραθόνο, κύριε Υπουργέ, η, η Μαραθόνο, η Κατεχάκη. Σα είπα, δεν είναι δρόμοι που είναι στην ε, ε, ευθύνη του κράτου. Έχουμε ευτυχώ για μα σοβαρού ανθρώπου στο τιμόνι τη χώρα. Μετακινούμαστε στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού όταν βλέπουμε. Να υπάρχει ενδεχόμενο πλημμύρα ιδίω κατά τι νυχτερινέ ώρε. Έχουμε ευτυχώ για μα σοβαρού ανθρώπου στο τιμόνι τη χώρα. Το χιόνι έπεσε μέρα μεσημέρι, συνήθω πέφτει βράδυ. Σοβαρού ανθρώπου στο τιμόνι τη χώρα. Ξέραμε που βρίσκεται το συγκεκριμένο σκάφο. Το θέμα ότι θα αρχόταν κάποια στιγμή στα ξημερώματα τη Παρασκευή στην ελληνική υφαλοκρηπίδα ή στα όρια πάντων, του ΦΥΡ, όπω έγινε η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνική Άμυνα, mm -hmm. ήταν σε ένα βαθμό αποτέλεσμα των καιρικών συνθήκων. Σοβαρού ανθρώπου στο τιμόνι.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 ή και θα μηδενίσουν τι όποιε αυξήσει στην τιμή του ρεύματο. Σοβαρού ανθρώπου στο τιμόνι τη χώρα. Από το χάνικο κελά δεν έχουν αυτοκίνητο. Πώ Πώς το κάνουμε, ε, ε, ε, το μεγαλύτερο κομμάτι των συνταξιούχων, πάρα πολλοί άνεργοι κτλ. δεν έχουν αυτοκίνητο. Έχουμε ευτυχώ για μα σοβαρού ανθρώπου στο τιμόνι τη χώρα. Τρία χρόνια επιτυχίε! Όλα αυτά είναι δείγματα σοβαρών ανθρώπων στο τιμόνι της χώρας που λέει τώρα Μπακογιάννη και οι δηλώσει του, και η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν, ως είναι εκτό μεθ δεν έχουν κίνδυνο ή πιθανότητα μεγαλύτεροι να πεθάνουν από αυτούς που είναι εντός μεθ. Του Γεραπετρίτη ότι οι περισσότερες μεθ θα σήμαν περισσότερους θανάτους. Του Χατζηδάκη ότι και του κυριακού Μητσοτάκη ότι δεν θα έχουμε καθόλου αυξήσει στη ΔΕΗ. Παλιέ δηλώσει, παλιές, πριν τρει-τέσσερι μήνε, γιατί έχουν πάρει τα μέτρα και ξέρουμε όλοι τι έγινε με του λογαριασμού τη ΔΕΗ. Αλλά η πιο σοβαρή δήλωση αυτά τα τρία χρόνια είναι του κύριου Πέτσα, αυτή που ακούσαμε. Όταν είχε μπει το όρου Τσρέτ και είχε φτάσει, ξέρω στη Μήλο, είχε πει ότι το είχε πάρει ο αέρα. Και έφτασε το τουρκικό πλοίο, πλοίο, πλοίο, όχι με χαρτί, τα καραβάκια που φτιάγαμε στην Τρίτη Δημοτικού, το πλοίο. Το Τούρκικο φύσηξε άρεστο και το πήρε και μπήκε μέσα. Αυτή η δήλωση δείχνει τη σοβαρότητα του ανδρός και τη σοβαρότητα όλη τη κυβέρνηση. Να γυρίσουμε λίγο στα εργατικά, στο νόμο του εργάτη που έλεγε πριν λίγο στη Βουλή, στην Κομωδία που παρακολουθήσαμε, προσπαθώντα ο Κυριάκος Μη και απευθυνόμενο προ τον Κουτσούμπα, για να πάρει και από εκεί τα εύσημα και την έβνη, αλλά κάτι βλέμματα που του έριχνε ο και τα χαμόγελα όλων με στην αίθουσα. Απέδειξαν και έδειξαν ακριβώ τι συμβαίνει. Εκεί λοιπόν μίλησε για τους εργατοτεκνίτε. Αυτό αποτελούσε πάγιο έτοιμά σας, κύριε Κουτσούμπα. Οι εργατοτεκνίτες, οι εργατοτεκνίτες απέκτησαν επιτέλους τα ίδια δικαιώματα με τους συμβαλήλους, έτσι δεν είναι. Έπρεπε να έρθει και το δεξιά κυβέρνηση να το κάνει. Τέσσερα χρόνια εσύ τι κάρατε, κύριε Τσίπρα, που γελάτε τώρα στα πρώτα έδρανα. Είδατε κάτι παράδοξα πως τελικά... Αυτό το περιβόητο μονοπόλιο της κοινωνική ευαισθησίας, άλλοι μπορεί να το έχουν, άλλοι μπορεί να το διαλαλούν και άλλοι μπορεί τελικά να το υπηρετούν. Στην πράξη. Στην πράξη κορυδεύουν την κοινωνία. Ανταγωνισμός, ελεύθερη οικονομία, αστική δημοκρατία και δικαιώματα εργατών και εργαζομένων ποτέ δεν κολλάνε μαζί. Ή το ένα θα ισχύει, ή το άλλο θα ισχύει. Όλα τα άλλα είναι κοροϊδίες για λαϊκή κατανάλωση ενόψη και εκλογών. Το show αυτό στη Βουλή που παρακολουθήσαμε πριν λίγο, ή το show που κάνει κάθε μέρα ο κυβερνητικό εκπρόσωπος και λέει ότι είναι φιλεργατική κυβέρνηση. Σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αληθινή ζωή, σε σχέση με τη δουλειά, τα δικαιώματα και την ποιότητα ζωή των εργαζομένων, η κυβέρνησή μα συνεχίζει τι ουσιαστικέ τη παρεμβάσει. Τι λέει, Μαρακίε. Επειδή βασική μα αρχή. Είναι ο πολιτικό ανθρωπισμό. Η κυβέρνηση ακολουθεί βάσει άρτια, άρτια, άρτιου σχεδιασμού μια έμπρακτη φιλεργατική πολιτική. Oh, Θα κάνουμε το παξιμάδι μα Τα αποτελέσματα τη οποία αποτυπώνονται στη διαρκή μείωση τη ανεργίας αλλά και τη βελτίωση τη θέση των εργαζόμενων. Εμπιδουλειά νομίζω ότι κάνουμε εμεί, κύριε Σεμπέκο. Χρυτσίνια πάμε. Το Το τραγούδι που λέει για Μπάτσι δεν είναι για του Μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι, είναι τα Μπάτσι τα φιλιά στα Ιταλικά γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα του Φιλίου. Οπότε βάλαμε αυτό, νομίζω τα μετράει κιόλα, 24.000 αν δεν κάνω λάθο. Είπαμε να γιορτάσουμε και αυτό ώστε να τα μπλέξουμε όλα μαζί. Τα φιλεργατικά του Κυριάκου, τα κομμουνιστικά του Κυριάκου Μητσοτάκη με τι παροχέ και κυρίω του εργατοτεκνίτε που του έχει κάνει όπω και του υπαλλήλου. Αυτά τα έλεγε στη Βουλή. Τώρα μιλάει ο Τσίπρας, δεν ξέρω τι ακριβώς λέει, αλλά τον βλέπω και αυτόν με τη σχετική ένταση και με απευθύνεται προς τον Πρωθυπουργό. Το γνωστό σοου πρέπει να γίνει και θα έχουμε πολλά τέτοια μέχρι και τις εκλογές που θα γίνουν όποτε είναι να γίνουν. Δύο 11 10 80 80 τηλέφωνο επικοινωνίας, Σας περιμένει μέσα, εργατοτεκνίτης είναι και αυτός. RadioPapakiParaPolitica.gr το mail του σταθμού, αυτή την ώρα το που παρακολουθούμε εμείς εδώ, ο Δημήτρης Χίρκος, εργατοτεκνίτης ηχολήπτης και αυτός. Ρυθμίζει τον ήχο. www.elinofrenia.gr το επίσημο site. Μα ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Και στο YouTube μας ακούτε στο Elinofrenia Office, αλλά από κάτω έχει και διάλογο να κάνετε. Πρώτο μέρο του λαού. Μας πάει στις πρώτε Έλα αποστολή Έλα. Έχουμε καμιά πληροφορία Έκλαψη η Γιάννα Θέλω να σου πω ότι κάθε 5 του Ιούλη Εγώ κλαίω Άρα, Δεν θα έκαλεψε αφού είχαμε την επέτειο. Στην επέτειο κλέβει. ναι, ναι, εντάξει, με τα χρόνια αμβλήνονται έτσι. Όχι, τα, όχι, όχι, όχι, όχι. όχι. Το... Πάει αυτόματα. Πάει αυτόματα, είναι. Τρέχει τώρα, το ρε... δάκρυ, παιδί θα... μου, εκεί που το κάθεται. Λόγο, έχει αυτοί ξυπνάει αυτοί. το πρωί πάνω που κάνει τα pancakes, τρέχει το δάκρυ. Α, μάλιστα, Αντί το για σιρόπι, σιρόπι φενδά μου, ρίχνει πάνω δάκρυ στο pancakes. Έχει και θεραπευτικέ ιδιότητε. Γιατί έχει το σιρόπι φενδά μου θεραπευτικέ ιδιότητε. Όχι, αλλά έβλεπα Χαριπότερε το βράδυ, έκλαιγε ένα μαδραγόρα εκεί πέρα κάτι, έκλαιγε α γιατί το θυμηθηκα. Ο Χάρι Πότερ είναι αυτός με τις σκούπα Ναι είναι αυτός με τις σκούπα Παλιά εμείς είχαμε τη Μέρι Πόπινς να πούμε Τσιμ τσιμινι, τσιμ τσιμινι, τσιμ τσιμ τσιμ τσιμινι When you're with a sweep you're in glad company Αυτός έβανε να πούμε το Χάρι Πότερ, έβαλε σκούπα αντιγραφή ξέρω εγώ <laughs> Ναι, τώρα. Η σκούπα του Χάρι Πότερ έχει σχέσει με τη σκούπα του χαρτιάκι που σκούπαί. Να πω. ορίστε, η νέα γενιά θα έχει το χατζιλάκι με τη σκούπα. Πα, πα, πα, πα, πα, πα. Αυτό, αυτό θα έχει το χαζιάκι με τη σκούπα που την έπιανε σαν μιλιά ξύλο σου λέω. Θα δικατομιά του την έπαιρνε να θυμάστε. Γιατί δεν κάνει δουλειά η σκούπα μα θεω να ρίξει μια μπάλα. Ε, βέβαια. Απλά καλή έχω ακούσει, είναι καλύτερη για Αμερικάνικ, όχι για καλικό. <laughs> σου λέω και πιο καλή δουλειά κάνει η σκούπα, μα την βάλουμε στον κόσμο. Και ένα από αυτό μια και καλή. Α, δεν ξέρω τι έχει δοκιμάσει Παρ' όλα αυτά σκούπα κράταγε ή κόπανο. Σκούπα. Πα, πα, πα, πα, πα. Αλλά είναι η πρώτη φορά που βλέπεις κόπανο να κρατάει σκούπα. Ή σκούπα να κρατάει κόπανο, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Λοιπόν. Τώρα ποιος κρατούσε, ποιον, εντάξει. Γιατί και μια σκούπα την έχει κάνει σε διάφορες κρατικές εταιρείες. Αυτά τα έκανα εγώ. Μου λες, ο που στο USA. UFO. το UFO, μπράβο. Του το έπαινας εξωγήινος. Το 90 με το Σαντάμ, που δεν λέγανε ότι ο Σαντάμ είχε πυρηνικά. Ο Σαντάμ είναι αυτό που λέει, θέλω να είμαι και εσύ να είσαι Σαντάμ. Τα διαμάτια στο κορμί είναι όλα τα λεφτά. Να να είμαι... Μπράβο, αυτό είναι Saddam, Ή το άλλο που λέει Σαντάμ, Σαντάμ, Σαντάμ, Σαντάμ, Σαντάμ. Λοιπόν, άκουγα. Λέγανε ότι ο Σαντάμ έχει πυρηνικά. Και εγώ τότε την είχα πάει την Λέω ότι ο Σαντάμ έχει πυρηνικά. Και βγήκαν μετά από 15 χρόνια. Αμερικά και λέει: Περισκόριτε, ο Σαντάμ δεν είχε πυρηνικά. Λοιπόν, ο Μητσοτάκη, εκεί έχει σπουδάσει. λένε για το σκάνδαλο Νοβάρτ. Εντάξει. Ο άνθρωπο σπούδασε στην Αμερική. Και δείτε τότε με τον Σαντάμ τι λέγα. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Α το πει, μου. Για. Τελείωσε. Τη μαλακία μου. Και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. <Ρεβ> Ε, hey, πώ πέρασες. Ε, hey, πού, πότε. Εκεί που πήγες. Πότε πήγα. Δεν πήγε. Πού το έμαθε. Ε, hey, κάπω το μάθα. Πήγα. <στολί> Τι έκανες, αλλάξει τηλέφωνο. <στολί> ναι. Μπρος. Αποστόλ. <στολί> <στολί>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 Γαμό <ΓΣΥΣ> των οτέ σας και γαμό τη γραμμέ Σε παρακαλώ πολύ. Τον έχω πουλήσει σε ιδιωτική και δουλεύει ρολόι. Χρόνια πολλά τώρα που σε πέριχα κιόλας Ναι, τώρα θυμήθηκε. Τι να κάνουμε, ρε τώρα σε πέριχα να πούμε. Δεν παράπονο. Πά διακοπέ και βγήκε σε Γιατί τι έγινε. Τίποτα, σα ακούω τώρα πολύ κεφάτο στα τηλέφωνα. Κακό είναι. Κακό είναι. Εσύ όταν έρχονται διακοπέ δεν έχει κέφι. Εγώ, εμένα πέρασαν οι διακοπέ μα. Δεν είχε κέφι. Όχι, καθόλου. Τι να σε κάνει, πήγε με τη γυναίκα σου, ε. Κοίταξε να, να φτιάξει τη σχέση σου, φίλοι. Πρέπει να πηγαίνει με τη γυναίκα σου και να το χαίρεσαι. Πού θα πα, κοριό. Αλλά έχει την κομενίτσα γύρω-γύρω, τι να σε κάνω. Ε, με τέτοιο. Κοριό θα πάω, κοριό. Άντε, καλέ διακοπέ, καλά να περάσει. <laughs> να σε κάνει. Και γυ <laughs> Κυριε Κουτσούμπα, εδώ είναι ο νόμος του εργάτη, όπως λέει και το δικό σας σύνθημα. Να μας φλεράς, είναι το δίκιο του εργάτη. Τις δύο τελευταίες μέρες το έχουμε ακούσει από τον Ντένι Μαρκορά και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι τίποτα. τυχαίο μάλλον επηρεασμένο και αυτός από το θάνατο της Δίνας Κόνστα, ήθελε να κάνει το σχετικό λόγο-παίγνιο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και είπε και τους εργατοτεκνίτες, και βλέπω γίνεται και μέσα κάποια κορατές αλλά και στο Twitter ότι ήθελε να πει εργατό μια εκδοχή είναι αυτή. Ε, μια άλλη είναι τα τεκνά, ή που ακούν τέκνο-μουσική, εργάτες πάντα. Ε, το θέμα είναι... Έκανε σαρδάμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης Ή όντως δεν ξέρει πως γράφεται και πως λέγεται αυτή η λέξη Ένα ωραίο ερώτημα που ποτέ δεν θα απαντηθεί Θα μείνει και αυτό στην ατμόσφαιρα Η τηλεόραση σήμερα έχει Κυριάκο και Αλέξη Να διασταυρώνουν τα ξύφι τους Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που τα έχουν διασταυρώσει Πάλι σε τηλεόραση έχουν ξανασυναντηθεί Καλώς ήλθατε στο πιο αδύναμο κρίκο Για πάμε να γνωρίσουμε την ομάδα. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Γεια σου, Κυριάκος μισθωτάκι. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. Ρολόι. Διάσιμη η Αμερικανική Χριστουγεννιάτικη κομική ταινία του 1990 με το Μακόλεϊ Κάλκιν. Μόνο στο. Στο Ζάπιο πριν από τι εκλογέ. Σπίτι. <ΣΣΣΣ> με τι είδου φύλλα ο Αδάμ και η Εύα. Όταν έφαγαν τον απαγορευμένο καρπό. Με πολλά καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλι. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης «ανάσκελα»? Σίριζα και μνημόνιο. Μπρούμητα. Σε ποια μεγάλη πόλη της Μακεδονίας βρίσκεται η ιστορική αψίδα του Γαλέριου. Στα τσακίδια. Στη Θεσσαλονίκη. Τι έχει στην ιδιοκτησία του ένας καραβοκύρης. Δύο-τρία κατοστάρια. Καράβια. Ο Άγγλος ηθοποιό Ρόουαν Άτκισον έγινε διάσημος από την τηλεοπτική σειρά. Κάσατε παπέλ. Μίστερ Μπίν. <ΠΣ> Ποιο είναι το μεγαλύτερο νούμερο σε ένα ζάρι. Πέντε. Το έξι. <ΠΣ> Ποιον ήρωα τη Ηλιάδα και τη Οδύσσια αποκαλούσαν πολυμήχανο. Το Δαρβίνο. Τον Οδυσσέα. <ΠΣ> Τι κάνουν τα μεγάλα πνεύματα σύμφωνα με τη λαϊκή ρίση. Τίποτα. Συναντώνται. <ΠΣ> Τι σημαίνουν τα αρχικά μου -μουέ. Είναι μια μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση. Αντί να κουφαθώ ή μάλλον έχω κουφαθεί εγώ από τις απαντήσεις σας ήδη, μου μιλάτε και σιγά. Κάποιος δεν σταυρώνει απάντηση. Κάποιος δεν σώζεται ούτε με σκονάκι. Ποιος έμεινε ανεξεταστέως, ψηφίστε τον πιο αδύναμο κρίκο. Κύριε Τσίπρα. Κύριε Μητσοτάκη. Ε, όταν γίνουν εκλογές, θα ψηφίσουμε σίγουρα τον πιο αδύναμο κρίκο, εδώ τους απολαύσαμε με τις γνώσεις τους με το ταπεραμέντο τους, με την καλλιέργειά τους με το θάρρος τους να εκτεθούνε Ακούσαμε Κυριάκο και Αλέξη στον αδύναμο κρίκο όταν είχαν πάει και οι δύο ποτέ δηλαδή Ραδιοφωνικά όμω, συνέβη και αυτό Λαό τώρα μέρο δεύτερο <Κελίες> Ναι, είμαι ο κύριος Γκριάς, <Κελες> είχα πάρει από τον κύριο Δημοκρατώ <διαμαίρισμα. συ deutsche> <συ: συ>: β Βίτα 3 Ωραία Ναι, και ήθελα να πάμε κάποια στιγμή για να δούμε για την κουζίνα, για τα πλακάκια, για τα χρώματα Ναι, να πάμε Ναι, πότε εσείς είστε έκορος Ε, και τώρα μπορώ εγώ Και τώρα Ναι Πέρ, Ναι, παίρτε τον ανοιχτό μου να σα πει τι ώρα Κάτσε, ε Τι να... έγινε, να... σε πειράζει μπορείτε. Σε πειράζει Πάρ τον, Σωτήρι σε πειράξανε Σωτήρι! Τι έγινε, σε πειράξανε! Έλα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 Τι γίνεται, παιδιά, δεν οργανωθήκαμε καλά. Το ετοιμάζει, το ετοιμάζει. Κάτω καλά. Στο γκρουπ καποτσίνο να συναντηθούμε εκεί. Στο γκρουπ καποτσίνο. Στο καπουτσίνο ναι. Θα έχω βάλει κανέλα ή τριμένη σοκολάτα. Τι προτιμάτε, θα δούμε τα πλακάκια Τι θα γίνει, κύριε. Εμεί όταν τα έχω εδώ θα σπάσουν. Έχει ζέστη. Δεν έγινε τίποτα καλά κεραμικά ισπανικά, είναι αυτά τα ξέρετε τώρα, τα αυθενιάρικα γερμανικά σούπερ <σχει> μάρκετ. είναι πλακάκι πλακάκια από τον τόπο σου που λέμε, το αλλουνού. Ναι, <σχει> μπρος στον πάει πολλές περιπτώσεις, είναι το ισχορικό. Τι είναι να Άστο πάλι τον δεν βγαίνει επικοινωνία, χέστω. Έλα, γεια. Ρα羽! Γειάς, delivery boy! Θυπήραν σου πού είναι ανέχτερτο! Α, χορέα... Και ως είπε το 480 π.Χ, η κ.Χ. έχει το ζουμή! Ποιο Ο Μιλφιάδης! Αχ, καλό, εε! Μιλφιάδης, μάλιστα. Ναι, ναι! Δεν πιστεύω να είσαι αυτός που κάνει το δυνό σαβράκια, εε! Όχι, όχι. Καλό καλοκαίρι! Έλα, αγαποστόλη! Έλα! Με κόλλον, να το βάλουμε στον φάτη! θα το βάλουμε με κόλλη με σοβά με σοβά το βάζα νεπαλιά με κόλλα θα το βάλουμε; Ναι με κόλλα. Κόλλα. <σταφελίδιναν τα βγάζε> Πώς λες λέμε κόλλα το; Τακ τσάπ κολλάει. Α, με το σίδερο για το σπίτι. Πελνάρτ Πειραιάδες πες στο βιτα 3. Στο βιτα 3 θα είμαι έξω το v 3. Κοτουλιώ με την κόλλα στο χέρι. Θα δεις τη φαρο. Εγώ κόλλα. Στο <σταφελίδι> Olimeda rayos o desabou des avou C'est pas chino 45 45 Τι θα βου, τι θα βου Εντάξει, δεν κερδάς τίποτα άλλο τη χέρι Ότι κόλα θα κατάω, είναι η Ναι, να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι ο εχθρό μα είναι ο Μητσοτάκι. Αυτό που μα έκανε αν μπορούμε να πάμε μέχρι το περίπτερο, να μην μπορούμε να πάμε super μάρκετ. Να μην με καθόλουμαστε ένα κουταλισμένο. Παραμεί, περι... να... περίμενε μην τα μπερδεύουμε. Ο εχθρό μα είναι ο Μητσοτάκη, έχει δίκιο σε όλο αυτό. Ο εχθρό μα όμω είναι και όποιο έχει πολιτική μιτσιοτάκι. Δεν νομίζω να υπάρχει τί, κάτι όμω. Όχι. Νομίζω. Απλά το λέω, συμφωνούμαι ότι ο εχθρό μα είναι αδειο ο βελόπουλο. Όχι, όχι, όχι. Αν έρθει ο ευλόπουλο στα πράγματα και κάνετε έργεια με τον μιτσοτάκι. Δεν είναι εχθρό μα. Δεν θα έρθει ο βελόπουλο τα πράγματα. Παράδειγμα σου λέω, μπορεί να μιλήσουμε στο παράδειγμα. Μπορούμε Είς να μιλήσουμε πάνω στο παράδειγμα. Ναι, ναι, Αν έρθει πιστεύει... ο Βελόπουλο και εφαρμόσει. Ο Ανδρουλάκη. Ο <στονίτρια> Ανδρουλάκη, σου λέω εγώ. Και εφαρμόσει ίδιε πολιτικέ με το Μητσοτάκι, είναι εχθρό μα. Ναι, είναι εχθρό μα. Τελειώσαμε, συμφωνήσαμε. Όποιο εφαρμόζει πολιτικέ ίδιε με το Μητσοτάκι είναι εχθρό μα. Ναι, τώρα όμω μιλάμε για αυτόν εδώ, τέτοια καταστροφή. Ναι, γι' αυτόν. Και όποιον έστωσε τον δρόμο για αυτόν εδώ. Ναι, τέλο πάντων. Ναι, ακριβώ. Το έχουμε συζητήσει πάλι αυτό με το. Δεν το κάνω από την αρχή γιατί δεν. Ο οποίο λοιπόν, επειδή αρχίσατε πάλι. Να λέτε για τη Σεριζέα και τέτοια, ο ή ο εχθρό σα είναι μάλλον στο κουκουέι και η Σεριζέα. Όποιο δεν θέλει να μακού, επειδή παίρνω την ώρα του λαού και επειδή και να το κάνουμε, λαό είναι και ο Σίριδα, εντάξει. Ε, λοιπόν, να βάλει το σηματάκι και στα κατάλληλα για κουκουέδε. Είμαι ο κύριο Ε, πήγαμε τώρα απ' έξω για τα μάξι και είναι χαλασμένο. Μπορούμε για αύριο? Που σου γίνει παιδάκι με αυτό με τα μάξι. Αύριο τότε. Ε, να έρθουμε κατά στις μία η ώρα. Εκεί. Καλά είναι. Εκεί. Εντάξει. Εντάξει. Σε φέρνουν πολύ. Να είστε καλά. Το σίγουρο είναι ότι θα γίνει η δουλειά, αφού μιλήσε με τον αποστόλη ανηψιόσε εδώ το έχει στήσει στο θείο από ό,τι κατάλαβα. Θα γίνει σίγουρα η δουλειά με το Β3 το διαμέρισμα, τα πλακάκια, τι κόλλε και όλα και τους Και όλα τα υπόλοιπα. μιλάει ο Βελόπουλο λοιπόν, και επειδή υπάρχει και ένα θεό από πάνω και κάτω, παντού είναι ο Θεό, όπω ξέρουμε, και παρακολουθεί του στέλνει μηνύματα. Θέλω να είμαι κατανοητό, θέλω να είμαι αντιληπτό. Θέλω καθένα πείτε από εδώ να αντιληφθεί τι του είπαμε. Να σκεφτεί. ότι κάτι δεν πάει καλά, Πώ ελέναι εσύ να πάμε Σε ένα, πίσω Παΐσιο <ΣΣΣΣ> <ΣΣ> Έλα εδώ Έλα εδώ Όλοι οι κοινοκράτες μας στον Παρίσιο. <ΣΣ> τον Παΐσιο Βελά και δώσεις εδώ να, να, να, να, να, να εδώ μην πρέπει σε <ΣΣ> Πως ελέναι εσένα Πως Νεκτάριος Ορθοδοξία και Ελλάδα Παρίσιο και Νεκτάριος Ορθοδοξία Είμαστε ορθόδοξοι Είμαστε χριστιανοί Αγαπάμε το Δύο παιδάκια ρώτησε, δύο στα δύο. Το ένα το λέγαν Παίσιο, και οι γονεί του είχαν πάει στο Βελόπουλο, και το άλλο το λέγαν Νεκτάριο. Αφού όλο αυτό προφανώ είναι θεϊκό σημάδι, δεν είναι κάτι τυχαίο, αυτά δεν γίνονται τυχαία, είναι θαύμα. Έχαμε ένα θαύμα στη συγκέντρωση, έπρεπε μετά να πει κάτι στον Παίσιο. Κλείνοντα, θα ήθελα, βλέποντα το φίλο μου τον Παίσιο. Θα το υποσχεθώ κάτι Πόσο χρόνο σε πάει, είσαι Παΐσιος 12. 12 Όταν είσαι 15 θαμαστε είμαστε κυβέρνηση <Κι> Όταν 15 θαμαστε είμαστε κυβέρνηση Δηλαδή 22 και 3 χρόνια Το 25 που θα 15 ο Παΐσιος Θα έχουμε κυβέρνηση το Βελόπουλο Πολύ ευχάριστο είναι αυτό Εμείς βιαζόμαστε να γίνει και τώρα Στις εκλογές που θα γίνει το φθηνόπορπο Αν γίνεται να το τρέξουμε λίγο Θα ο Παΐσιος από τα 12 να αρχίσει να χαίρεται Και πώς θα γίνει όλο αυτό, πρέπει να λάβουμε μέτρα. Οι στεγμές είναι εξαιρετικά κρίσιμες και είστε υποχρωμένοι, είμαστε υποχρωμένοι για τον κάθε νέο Έλληνα που γεννιέται. Για το μικρό που είναι εκεί πίσω τα δύο παιδάκια. Για την γλυκερία. Τις εμέλειες εμέλια, μικρέ, στην έλα βάλα να μπάγκα. Έλα γλυκεριά μου και εσύ. Από Αυτά τα παιδιά λοιπόν είστε υποχρεωμένοι να σηκώσετε τις ασπίδες, να αμυνθούμε μαζί, να πάρουμε τα σπαθιά, να πάρουμε τα δόρατα και να κάνουμε τον ήλιο υπερπάθιο των αγών. Αυτή είναι η άποψή μας και δεν αλλάζει φίλες και Όταν έλεγε Παύσιο, Νεχτάριο, η γλυκερία και ο Ανέστη, νομίζω, παιδάκια όλα αυτά, λέω μάλλον έχει πάει σε παιδικό σταθμό. Μόλι είπε, σηκώστε τι ασπίδε, κατάλαβα ότι είναι με ενήλικε και υπερκεφαλαία προφανώ ήταν φορεμένε από πάνω για να ακούνε όλοι το βελόπουλο. Ωραία, περνάνε. Αυτό βγάζουμε ω ατμόσφαιρα και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η ευτυχία των στιγμών. Η ευτυχία των στιγμών και οι ματιέ που ανταλλάσσουμε και κυρίω με του πρωταγωνιστέ τη σημερινή μέρα. Μπορώ να κοιτάξω στα μάτια κάθε έναν και κάθε μια όλου όλους εσά. Στα μάτια, Τα μάτια! Βασίλεμα, στα μάτια! Βασίλε μα μάτια σου φωτιά. Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει. Τρελάθηκα. Και στη δική. Μην με κοιτάς με μάτια που κλαίνε, μη με φιλάς, με χίλι που καίνε. Μαρκαρίτης! Μη με κοιτάς με μάτια που κλαίνε Λιώνος σαν πρότα την αυκή, σαν με κοιτά. Α, εσάς κοιτάω κύριε πρόεδρε, το μάτι μου είναι έτσι, είναι λίγο όρτσα. Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια. Σαν με κοιτά. Βασίλεμα, στα μάτια σου Αν με Κοιτάζουμε με αίθεση ευθύνης Το λαό στα μάτια Κοιτάω τους Έλληνες στα μάτια Λεγόμαι μέσα στη δική σου στη Αν, με Αν με κοιτάς σαν την Είμαστε και εμείς Δύση Είμαστε και εμείς Δύση Όπα, όπα τέτοια Ένας, ένας Και στη Δύση και στο ηλιοβασίλεμα Μας κοιτάνε στα μάτια, τους κοιτάμε στα μάτια Όλο αυτό το ωραίο μπέρδεμα Ερωτικό, πολιτικό, κοινωνικό Που ξεκινάει από σήμερα Με όσα γίνονται στη Βουλή και θα ολοκληρωθεί Την Κυριακή των εκλογών δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή Κάπως έτσι πολύ αισιόδοξα Πολύ ρομαντικά φτάσαμε και καλοκαιρινά Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο τώρα τρίτο μέρος του λαού Αμέσως μετά διαφημίσεις και σε λίγο μαγκαζίνο Γεια σας Έλα τι έγινε. Έλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά μέχρι που πήγε εσύ. Δεν μου ναι, βρεφέει, ναι. Αν στη θέση τώρα οποιοδήποτε άλλο δημοσιογράφο, ο οποίο διώχθηκε, συζητήθηκε το όνομά του στη Βουλή, έγινε τη σπουδά στο Μαργκάλι τέλο εγώ Δεν ήταν ο Μπαξεβάνη, ήταν ένα άλλο ρε παιδί μου. Πέντε λεπτά γκαγαμμένα τα βρωμοκάναλα και τα γαμποραδιόπολα το θα του είχαν αφιερώσει. Πέντε λεπτά μόνο. Λεπτά... Αν ήταν κανένα πορτοσάλτη, τι πεντάλητο. Τα δελτία ολόκληρα θα είχαν στρώσει. Μα πέντε λεπτά. <ΕΡΟ> φίλετε, dónde, το, το, το, το όνομα, Δεν ήδη ο να πάω για το παιδί μου, ή για, την, ε, ή για την Γιάννα Παπαδάκου. Δεν την λένε. Είστε Τώρα εγώ κάνω λαδολέμονο για τα σικοτάκια. Να το κρατήσουμε. Λαδολέμονο, μην με πεθαίνει. Λαδολέμονο κάνω για τα σικοτάκια. Μη μου το κάνει αυτό, σε παρακαλώ. Είναι Τι λαδολέμινο. είναι, σικοταριά, αρνίσια. Γνήσια σικοταριά. Αρνίσια. Όχι αρνίσια, μοσχαρίστια. Μοσχαρίστια, τέλο πάντων. Μοσχα... Μοσχαρίστια σικοταριά και ετοιμάζω λαδωρίγανη. Να τη βάλω εκεί ή να τη βάλω στο κεφάλι μου. Την λαδωρίγανη? Κοίταξε να, να δει. Στον τζιτζιπά πετυχαίνει καλό μαλί. Λε, γιατί και εγώ έχω τώρα λίγη τριχόπτωση λόγω θερατή. Δοκίμασέ το, το. δοκημασ αφροπως κάτι θα ξέρει. sorry κι όλα σε <βλέπεις> Τέτοια λίγδα, λίγδα την προσέχει, δεν την έχει τυχαία. Είναι λευκό το μαλί του τελευταίου. Είναι, ναι. Οι, το είδα και εγώ. Δεν ξέρω αν ε, η Ρίγανη κάνει κάτι διαφορετικό. Κάποιο άρωμα, ίσω. Μπορεί να κάνει κάποιο άρωμα, ίσω. Μπράβο. Θέλω να σα ευχηθώ. Καλό καλοκαίρι, σα αγαπώ, σα αγαπώ. Χαιρετισμού από τον Σύντροπο μου, τα φιλιά του. Αν δεν κάνω λάθο. Πέτσε μια. Γεια σα, Μορθόλη. Γεια σου, Σύντροφέτη. <συντροπός> Μα μου, το <συντροπός> αγόρι μου. Α, ντροπαλούλη. Έγινε. για γεια. Πού είσαι ρε φιλάκη. Εδώ στο γνωστό μέρος Τι κάνεις καλά είσαι Καλά Λοιπόν φίλε Πήγα σε ένα live χτες Σου Viagra Boys Sports. Sports. Yeah! Έγινε χαμός Δεν υπάρχουν οι τύποι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα απ' όλα φαντάζομαι πήγα. Έχω πάει σχεδόν σε όλε τι συναυλίε, δουλεύω εκεί πέρα. Φάρες, και δεν είχε ξεστιφάσει με τα κινητά, βγάζω φωτογραφίε. Ο κόσμο χτυπιόταν, ήταν λε και γυρίσαμε στη δεκαετία του 90. Καλό είναι ο κόσμο να χτυπιέται με τίποτα τι γιατί όλο με κάτι χτυπιούνται. Κοίταξε. Ειλικρινά, ναι, μόνο μαλακίες, μόνο παπούδια, δεν η με 25.000 άτμα στο γύψο του νησιού της Νέας δεν θα ακούστηκε από κανα Η Zoe μας είναι σάρη, θέση μας στο βαρδάρι, αμάξι που μας 10 μέτρα προς κάρι. Πύταμε να δικήμε να πάνα από τις πλατείες. Η τελευταία γύρινη μας στις πολικατικίες. Ούτε ή... ακούστηκε ο Lexε καν κανένα κανένα ποτέ. Γιατί ο Lex λέξη... Τι μοιρήμε, ολέξ τα λέει έξοδα δόντια. Φίλε, ολέξ δεν είναι, είναι κάτι άλλο. <Τι> Πάντρα τη ανάφη σε δυο στο κρεβάτι με μαυρισμένο μάτι να ρωτάει που η αγάπη Και στο που δεν ακούω α πούμε και καλά κάναν τα παιδιά και πήγανε Πήγανε τώρα στη νέα σμένη που πριν από δύο χρόνια στη νέα σμένη είχαμε τι είχε γίνει. Γενικότερα. Καλό πήγανε Άς... στη νέα μήνυμα, από... λοιπόν. Εννοείται, εννοείται. Και από συμβολισμό, μια χαρά ήταν. Έτσι πρέπει έτσι πρέπει Ξέσαι κάτι γιατί η τέχνη πρέπει να Δεν είναι κάτι άλλο και πρέπει να την κρατάμε αχνή να πηγαίνει μπροστά, καταλαβες. Όχι να την σε εφερλίδες, γουβάδες, μαλακίες, εκείνο και τ' άλλο και να πληρώνεις να πηγαίνει και να σου κι κιόλας. Αυτό είναι η μουσική βιομηχανία. Δεν είναι τέχνη, δεν είναι καλή καλλιτεχνία. Είναι μια κοροϊδία.